Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος που να μην ήθελε ε, σύμβαση εργασίας. Απλά εμείς ε, τον τελευταίο μήνα είχαμε τις ασχερεσίες. Ε, ποτέ δεν ε, θέλαμε να μην έχουμε σύμβαση αλλήμον. Ε, ε, ξέρετε να πέριχο, ότι ακούστηκαν τα ακριβώς αντίθετα από την άλλη πλευρά. Έτσι, Ά, Ίσως αυτή η απόφασή σας να πάτε σε εκλογές για να συζητήσετε για τη σύμβαση παρερμηνεύτηκε; παρεξηγήθηκε, δεν ξέρω ακριβώς. Και, ε, Κοιτάξτε, έχω επαναλάβει ότι γενικά ο κόσμος ε, που δεν γνωρίζει αρέσκεται στι ολοκλοκίες. Οπότε <laughs> το να υπάρχουν αυτά τα σενάρια και οι ίντρικες έτσι πάντα είναι πιο αρεστά από την πραγματικότητα που μπορεί να είναι πιο σμούτ. Δηλαδή, ναι. εμείς σεβόμαστε τη σύμβαση τόσο πολύ που θέλαμε μια ισχυρή εντολή και ένα νέο διοικητικό συμβουλίο και εγώ προσωπικά, επειδή νιώθω την ευθύνη της σύμβασης, mm -hmm. ε, ήθελα να μην είμαι στη θέση αυτή από την ε, μεταβατική κατάσταση, να το πω έτσι, μέσα από το Συμβούλιο που έγινε μετά την ε, παρέτηση του κυρίου Καμπουράκη. Mm -hmm. Οπότε ε, όλα αυτά γίνανε επειδή ακριβώς σεβόμαστε και θέλουμε τη σύμβαση. Ε, πο, η, μάλιστα η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου την, πριν τρία χρόνια υπέγραψε πριν την Πανελλήνια. Mm -hmm. Έδειξε το δρόμο στις άλλε ενώσει της χώρας. Mm -hmm. Αυτά όλα έχουν γραφτεί στην ιστορία, δεν είναι σενάρια. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι όποιος βλέπει καλοπροαίρετα τα πράγματα ή έστω αντικειμενικά μπορεί να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Ούτως ή άλλως εσείς πρέπει να είστε οι πρώτοι που να επιδιώκετε την εργασιακή ειρήνη, έτσι. Ε, κοιτάξτε, εμείς ε, ε, ε, με τους εργαζόμενους και όσο πιο μικρό ξενοδόχος που εγώ είμαι μικροξανοδοχός με την έννοια τη μέγεθος της μονάδα. Mm -hmm. είμαστε πιο πολλές ώρες μαζί τους από ό,τι με τις οικογένειές μα. Ακριβώς. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσουμε ή να θέλουμε να κάνουμε κάτι ενάντια στους ανθρώπους που είμαστε καθημερινά μαζί τους. Τους έχουμε ανάγκη, μας στηρίζουν...